όσοι είμαστε εμείς στην κυβέρνηση οι συνταξούχοι αυτό μπορούν να προσδοκούν να αυξήσει όχι μειώσει. Είδα τι καλά νέα έχουμε Μεσημεριάτικα τα παιδιά από χτέ, βέβαια. Πάλι μεσημέρι ήταν όταν τέπε, χθε την τηλεόραση του κάνει ο και απευθύνεται προ του συνταξούχέ. Ετσι θέλουμε να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα με μια θετική είδηση και δεν υπάρχει κάτι πιο θετικό για του συνταξούχου, ενώ κόβονται οι συντάξει του, οπότε επισκέπτονται ATM τράπεζα γενικότερα. Να διαβεβαιώνει ο αρμόδιο υπουργό ότι από εδώ και πέρα μόνο αυξήσει έχουν να προσδοκούν. Να περιμένουν, δεν λέει θα τι δώσουν, έχουν να προσδοκούν και να περιμένουν αυξήσει. Και τα λέει αυτά ένα υπουργό, όχι βεβαίω τυχαίο, δεν είναι ένα από το σωρό από του πολλού υπουργού αριστερού και αξιοπρεπεί ανθρώπου που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει ένα κομμουνιστή, το ξαναφρέσκαρε όλο αυτό το αφήγημα, ο κύριο Κατρούγκαλο, στην χθεσινή του συνέντευξη. Είστε κομμουνιστής Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική ειναιολεία και παραμένω σε αυτό το μήκος κύματος Είστε κομμουνιστής. Είστε κομμουνιστής Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου Μπράβο! Είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική ειναιολία και παραμένω σε αυτό το μήκο κύματος. Πολύ ωραίος, Είσαι και ο συνάδελφος ο Πέτρος που ρωτάει, είστε κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστής, έτσι, σαν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, νομίζω ότι το αμφισβητεί κανεί βλέποντας τον κύριο Κατρούγκαλο, αν κάτι σου έρχεται στο νου, λες, είναι κομμουνιστής. Και παρόλα αυτά, ενώ είναι κομμουνιστής που υποτίθεται κομμουνιστές στη σύγχρονη Ευρώπη, μία ψηλοδίωξη, την βιώνουν οι ιδέε τα σύμβολα σε πολλές χώρες της Ενωμένης Ευρώπης το 2016, είναι σε απαγόρευση, σε διωγμό. Παρόλα αυτά, δέχονται όλοι αυτοί να έχουν στην αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας έναν κομμουνιστή, ο Θα δώσει και τι αυξήσει ή παροτρύνει του συνταξιού να προσδοκούν αυξήσει. Το ΔΝΤ ήταν, ήταν μέρο τη διαπραγμάτευσης που έγινε για την πρώτη αξιολόγηση. Πολλά από αυτά που κάναμε δεν του άρεσε, αλλά έχασε. Έκλεισε η πρώτη αξιολόγηση. Πέρασε το ασφαλιστικό. Δεν θα ξανανοίξει. Να μην ανησυχούν λοιπόν οι συνταξιούχοι. Άλλε μειώσει δεν θα υπάρχουν. Συνδέσαμε μάλιστα τι συντάξει με αυτό που λέμε ρήτρα ανάπτυξη, με την άνοδο οικονομία. Όσο είμαστε με στην κυβέρνηση συνταξούσει, αυτό μπορεί να προσδοκούνε να αυξήσει όχι μιλήσει. το ασφαλιστικό, δεν θα ξανανίξ. Όσο είμαστε μείσει στην κυβέρνηση, συνταξούχει, αυτό μπορεί να προσδοκούνε να αυξήσεις όχι μιλήωσε. Και καμισφαλιά και καμιά γλωπιά για κανένα κρυγών, γιατί αυτά παίρνουν από αυτήν την κυβέρνηση οι συνταξιούχοι την τελευταία ώρα και οι δημοσιογράφοι γιατί είχαν μια πορεία κάτω σύμφωνα με τα και η τεχνική της τηλεόρασης, ήτανε, υπάρχει και στάση εργασίας για κανάλια μόνο για κανάλια όχι για ραδιόφωνα, ε, πήγανε έξω από το Μαξίμου έβαλαν και ένα μαύρο πανός στα κάγκελα εκεί του Μαξίμου, έπεσαν κάτι σπροξήματα ε, όπως συμβαίνει συνήθως γιατί να μην συμβεί και για τους εργαζόμενους της ιδιωτική. Τηλεόραση, ο Κατρούγελος είναι ο κομμουνιστής. το κρατάμε αυτό, το έχει πει και άλλη φορά, το αρχικό 8 έχουμε δεχτεί, το έχουμε συνηθίσει, δεν είναι ο μόνος όμως. Είπα ότι το, τον Γενάρη του 2015 Συνέβη μεγαλύτερη απάτη Στην ιστορία της νεότερης Ελλάδος Μάλιστα. Γιατί εμφανίστηκε ένας Πήρε τα οράματα της νεολαίας Ότι έχει τρίτη λύση Και yeah. όλα τα κρέμισε πάμε, Ενώ η δεξιά πάμε. είναι σε μια μόνιμη απάτη της κοινωνίας Μια μόνιμη απάτη Λειτουργεί υπέρ του κεφαλαίου, υπέρ του σερ. Γιατί εσείς είστε Ναι De moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Y que... Mais... Sa qui comme un de canon, se met la terreur dans toute la région. Que... Και ο Βασίλης Λεβέντης είναι κομμουνιστής και ο Γιώργος Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής. Όσο είναι αυτοί οι δύο κομμουνιστές, άλλο τόσο είναι αντιεξουσιαστής ο Άδωνης. Θα σου κάνω ένα τεστ να δω πόσο ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη που σας χαρακτηρίζει η κυρία Γεωργιάδη. Είστε σοσιαλιστής, φιλελεύθερος, κομμουνιστής, σοσιαλδημοκράτης, αντιεξουσιαστής... Ή καμία από όλα αυτά. Βάλτε αντεξουσιαστή. Βάλτε αντεξουσιαστή. Βάλτε αντεξουσιαστή. Έτσι λοιπόν έχουμε. Αντιεξουσιαστή το Γιώργο Παπανδρέου. Το θυμόσαστε από εκείνα τα Υπουργικά Συμβούλια ω Πρωθυπουργό. Δήλωνο ότι είναι Αντιεξουσιαστή. Ωραία τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι αντιεξουσιαστής, το Βασίλη Λεβέντη να είναι κομμουνιστής και το Γιώργο Κατρούγκαλου να είναι κομμουνιστής. Αυτά νομίζω είναι καλά, ό,τι πρέπει. Αυτά αφορούν πρόσωπα, είναι αυτοπροσδιορισμοί, βεβαίως, δημοκρατία, ελευθερία έχουμε, ο καθένας μπορεί να προσδιορίζεται όπως ο ίδιος θέλει, αγνοώντας τα γέλια που μπορεί να προκαλεί στην κοινωνία και στην υφήλιο, καμία αντίρρηση. Πάμε τώρα να ορίσουμε τι είναι ένα κόμμα. Εδώ μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία και τον ορισμό του κόμματος μας τον δίνει ο πρόεδρος της. Γι' αυτό και δεν θα κουραστώ το λέω. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα θεσμικό μοσχάτο. Η Νέα Δημοκρατία... Είναι ένα θεσμικό μοσχάτο. Ο Μοσχάρι θα ήταν καλό, αλλά μοσχάτο, μοσχάτο, ό,τι θέλει ο καθένα. Έτσι έχουμε του προσδιορισμού για να ξέρουμε πώ θα προχωρήσουμε. Ξεκινάει η εβδομάδα ξεκαθαρίζοντα τα πράγματα. Ποιοι είναι κομμουνιστές, ποιοι είναι αντιεξουσιαστέ και ποιοι είναι θεσμικοί μοσχάτα. Για να ξέρουμε τι ακριβώ σημαίνει. Εμεί βοηθάμε εδώ, ενημερωμένο λαό είναι ο σωστό λαό. Δεν υπάρχει τέτοιο στην Ελλάδα χρόνια τώρα. Αλλά εμεί πάντα τρέφουμε τέτοιου τύπου. Αυτά, πάτες, Πληστηριασμοί γίνονται κανονικά. Το λένε οι δικηγόροι, το λένε οι δικαστέ, το λένε όσοι έχουν τη χαρά να του έρθουν τα χαρτιά, το λένε όλοι αυτοί που κάθε Τετάρτη πάνε και είναι πάρα πολύ ευτυχώ και προσπαθούν να βάλουν τέρμα ή να ακυρώσουν πληστηριασμού. Η μόνη που δεν το λένε είναι η κυβέρνηση η οποία βγάζει κάτι νον-πέιπερ και λέει ότι δεν ισχύουν όλα αυτά. Είναι αλλιώ τα πράγματα και έχουμε να πιστέψουμε κάποιον και την κυβέρνηση στην άλλη πλευρά. Οποιονδήποτε θα πιστεύαμε παρά τη συγκεκριμένη. Κυβέρνηση, αν και για το θέμα των πληστηριασμών και για τον έμφυα είχαν φτιάξει πέρυσι τέτοιες μέρες λίγο πριν, πριν τις εκλογές και ένα σχετικό πολύ ωραίο σποτάκι Με τον ένφια γίναμε νικάρδες στα σπίτια μας τώρα με τους πληστηριασμούς κινδυνεύουμε και να τα χάσουμε Αγωνιούμε επιζούμε αλλά αυτή η νίκη Μα κάνει και ελπίζουμε. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε Εκτό κι αν πάνε να κάνουν τους πληστηριασμούς σε άλλη χώρα, αλλά να δούμε πώ θα του εκτελέσουν στην Ελλάδα. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, μπροστά για να υπερασπιστούμε την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμισθου. Έχει ένα δίκιο. Μην τον αδικούμε και μην τον κοροϊδεύουμε. Πρωθυπουργό είναι άλλωστε, κοροϊδεύουμε και το θεσμό. Είπε ο άνθρωπο, θα είμαστε εκεί, σε κάθε πληστηριασμό που θα γίνεται. Όντω είναι εκεί, με Ματ. Είναι εκεί, με το νόμο και τις αποφάσεις με τις οποίες οι δικαστές διδάσκουν, διδάσκουν, μακάρι να διδάσκαν, δικάζουν και καταδικάζουν, όντω είναι εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που έχει κάνει ή δεν έχει κάνει, είναι στις αίθουσες των δικαστηρίων, στα σπίτια των ανθρώπων που δέχονται και θα δεχθούν τις κατασχέσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ τουλάχιστον ακόμη, 211-208-200 ή είναι υποδωρείος, κάπου κρυμμένο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να μιλήσετε μαζί του. Έχουμε και SMS γράφοντα γράφετε real και νο, το μηνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Έχουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio papakialfm.gr είναι και ο Γιώργος Τζιβελεκίδης εδώ. Ακούμε την Edith eh, Giovanna Γκασιόν, αυτό είναι το κανονικό της όνομα, Edith πια αυτήν την ξέρουμε όλοι Σαν σήμερα, το 1963 Πεθαίνει, έχει αφήσει ένα πραγματικά ανεξίτηλο ε, αποτύπωμα στην παγκόσμια πια μουσική, πολύ χαρακτηριστική φωνή, πολύ πάθος, ε, ξέρουμε πάρα πολλά για αυτήν, υπάρχουν και πολύ ωραίες ταινίες, οπότε είπαμε να το πάμε λίγο προ το γαλλικό σήμερα. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα πριν, που έλεγε θα είμαστε εκεί για να εκτελέσουμε, κρατήσαμε το εκτελέσουμε, κόψαμε τα υπόλοιπα και αφήσαμε την αλήθεια να μιλάει μαζί με την Εντίθπιαφ. Θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να επιτελέσουν την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλόμιστου. <Τοίκο> στε εκεί θα είμαστε όλοι εκεί μπροστά για να επιτελέσουνε την κατοικία του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, του μέσου άνεργου και του χαμηλούμυστ. <Κι> Ναι, είμαι κομμουνιστή από τα 15 μου χρόνια. Με Εμεί πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών μου αντίρρηση. Je reparser. από τα 15 μου χρόνια, από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική ελληνική. Και σε αυτό Κομμουνιστής. Ναι, είμαι κομμουνιστή από τα 15 μου χρόνια. Από τότε που εντάχθηκα στην κομμουνιστική νεολαία και παραμένω σε αυτό το μήκο κύματος. Όλο αυτό που ζούμε τώρα δηλαδή είναι το ίδιο μήκο κύματος με τον κομμουνισμό και την κομμουνιστική νεολαία που εντάχθηκε. Ο Κατρούγκαλο, όταν ήταν 15 χρονών, στα προηγούμενα ηχητικά, ακούσαμε και έναν άλλον τι έκανε στα 15 του χρόνια, τον Κάρολο Παπούλια, που ήταν αντάρτη να πούμε, όπω έλεγε τότε. Που του την είχαν πέσει πάνω στην Θεσσαλονίκη ε, Να μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη Να πάμε και μέχρι τη Μητυλίνη Βλέπουμε τι γίνεται Ο φασισμός, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία Έχει διάφορες πτυχές ε, Και τραγικές και δυσάρεστες Που σε κάνουν αδυσφορείς Αλλά και, υπάρχουν και κάποιες κωμικές Γιατί όλα αυτά πάνε μαζί ε, Πέθανε και ο πατάκος προχθέ, Έχουμε ένα μείνη αφαιρωματάκι πιο πιο μετά γιατί βλέπω κάποιους εδώ που αναρωτιέστε, βγάζαν και ένα γέλιο, καταρχήν βγάζανε θλίψη, σπαραγμό, εξορίες, ξύλο, βασανιστήρια, Αλλά στο δεύτερο επίπεδο υπήρχε πάντα και μια κομική διάσταση όλων αυτών των προσώπων και καταστάσεων. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στο Ρεό Καστρέο, μια συνέλευση εκεί οι κάτοικοι, και υπάρχει μια έντονη διάθεση και των κατοίκων του Αεροκάστρου αλλά και των κατοίκων της Μητυλίνης να δηλώσουν με το καλυμμένο ότι δεν είναι ρατσιστές, ενώ είναι ρατσιστές, ενώ είναι φασίστες το καταλαβαίνει ο καθένας, αλλά ακόμη και αυτό είναι ενδεικτικό όλων αυτών που συμβαίνουν ότι είναι κάτι, πιστεύουν κάτι, αλλά δεν τολμάνε να το πούνε καθαρά ή το έχουν συνειδητοποιήσει καθαρά, Όμω να ξέρουν ότι είναι ρατσιστές κανονικά Είναι ρατσιστέ, αποδεικνύεται με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν, γιατί κλείνουν, κλειδώνουν σχολεία, κάνουν διαδηλώσει και διάφορα άλλα. Και λένε και βλακίε, γιατί ρατσισμό χωρί βλακία και η λυθιότητα από κάτω δεν μπορεί να υπάρξει. Ξεκινάμε από το ωραίο καστρό. Τώρα, αν σα μίλησα σαν ρατσιστή, δεν ξέρω. Εγώ μιλάω με αγάπη προ το τόπο μου, προ την πατρίδα μου και προ τον πιστό, τίποτα άλλο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μα πού του μα του Τώρα η, η, η θησυρά μας να ξέρει θάλασσα θα μας δείξουν Άμπει να τη δράσουν Έριξαν του παππούδες μα στη θάλασσα Οι οποίοι οι παππούδες μα ήταν πρόσφυγες Και τώρα θα ρίξουν και εμάς Ποιοι δεν το διευκρινίζει ακριβώς Αυτός που δεν είναι ρατσιστή και δεν μιλάει ρατσιστικά Αλλά αγαπάει την πατρίδα του όμως Η οποία πατρίδα του είναι αυτό που είναι Μεγάλη συζήτηση Προφανώς δεν αντέχουν σε λογικά επιχειρήματα Τα δικά του επιχειρήματα Κάναμε μια προσπάθεια, νομίζω δεν είχε νόημα. Πάμε στη Μιτουλίνη, μπα και βρούμε εκεί τη λογική, ούτε εκεί θα τη βρούμε. Επίση, κάποιοι που δεν είναι ρατσιστέ πήραν τα λουκέτα και κλείδωσαν το σχολείο για να μην πάνε τα προσφυγόπουλα. Έχουμε αποφασίσει όλοι οι γονεί ομόφωνα να βάλουμε λουκέτο στο σχολείο. Κανένα δεν θα φέρει τα παιδιά του μέχρι να λυθεί το θέμα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που θα κάνουμε, αλλά επιτέλου η πολιτεία πρέπει να βρει μια λύση. Το σχολείο κλειδώνει τώρα. Μπράβο μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. μπράβο, μπράβο, κλειδώσαν. Το σχολείο δεν είναι ρατσιστικό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Σε, στο συγκεκριμένο σχολείο, το 8ο Μητυλίνης, όπως λέει ο ίδιος κύριο έτσι που με ύφος που δεν είναι ρατσιστή όμως, φαντάζω να ήταν δηλαδή τι περισσότερο θα έκανε. Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν και κάποια προβλήματα παραδέχονται. Το σχολείο μας έχει 142 παιδιά λοιπόν, και έχει μόνο τέσσερις τουαλέτες προσφυγικές τουρκικές και τέσσερις βρύσες. Μιλάμε για θέμα υγιεινής. Τα παιδιά μας θα αρρωστήσουνε, θα πεθάνουν τα παιδιά μας. Όλα μαζί, τουαλέτες προσφυγικές τουρκικές. Οι τουρκικές ξέρετε ποιε είναι αυτές που είχαμε και στο στρατό λέγονται προσφυγικές ή τουρκικές. Πρώτον αυτόν, δεύτερον. Γιατί τόσο καιρό δεν κλείδωναν το σχολείο που τα παιδιά τους που τα υπεραγαπούνε ναι, πήγαιναν σε τέσσερις τουαλέτες και τέσσερις βρύσες στα 142 παιδάκια και το κλειδώνουν τώρα που θα έρθουν άλλα 8, 10 ίσως λέω και πολλά προσφυγόπουλα. Ε, είπαμε η λιθιότητα είναι η πρώτη βάση, ο φόβος και πάνω εκεί μπορεί να οικοδομηθεί το δίποτε πέρα από όλα τα άλλα αν είναι φασίστες ο καθένας δικαιώμα είναι ότι θέλει προφανώς εννοείται δεν τα συζητάμε όλα αυτά νομίζω το μεγαλύτερο κακό το κάνουν στα ίδια τα παιδιά τους όλοι αυτοί και όχι στα προσφυγάκια τα προσφυγάκια ακόμα και όταν τα διώκει μια κοινωνία το βιώνουν αλλιώς θα βρουν έναν δρόμο προφανώ όχι σε αυτόν τον τόπο γιατί δεν το θέλουν ίδιοι δεν τους θέλει και ο τόπος το μεγαλύτερο κομμάτι Θα βρούνε το δρόμο τους. Τα ελληνάκια όμως που μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες με τέτοιο μίσος κάθε βράδυ, με τέτοιες συζητήσεις και με τέτοιο φόβο, κομπλεξικά τα κάνουνε. Δυστυχισμένα τα κάνουνε, σε όλη τους τη ζωή θα τα κουβαλάνε όλα αυτά και ποιος ξέρει που αλλού θα καταλήξουν και καταντήσουν τα ελληνάκια πάντα, όχι τα προσφυγάκια. Λάος, μέρος Α. Yeah, Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και και στους συνεργάτες σας. Παρακαλώ προκαταβολικά. για ποιο θέμα. Για που σε έναν ηγέτη. Τον Αλέξη? Όχι, τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Όχι και και κρυφό, Όχι, κρυφό. Είναι μας, ο μόνος αφούσια. που έκανε επανάσταση, η Ναι, ήμουν, ακούω. αλλά είναι ο μόνος που σε νησιά αλλά τα λεφτά Έναν καθαρό είχαμε αγαπητέ, έναν καθαρό δεν τον εκτιμήσαμε αξίζουμε. Τη που τώρα. Αυτό θέλει να σου μάθει, τα ορφανά του Στάλιν, του Τσαουσέσκου και εκείνα που καταντήσαμε. μένα μου ο τα λες. τα ορφανά είναι. του Στάλιν και του Τσαουσέσκου είναι αυτά που κυβερνούσαν 40 χρόνια. Μάτυξε. Γιατί για 40 χρόνια αυτού είχαμε μάτυξε. αρχικά του απογόνου του Παπαδόπουλούσου που ακόμα υπάρχουν. Οι πρόεδροι τη ΕΠΕΝ πρωτοστατούν σε κόμματα. Μες. Δηλαδή, μάτυξε. οι Σταλίνε και οι Τσαουσέσκου στο διάλογο κυβερνήσανε. Ναι, εγώ θα σου πω μόνο ένα πράγμα να μάθει. Σημαίνει σύντροφο και συντρόφισα. Και πιο κράτο στον κόσμο είναι κομμουνιστικό. Ε... Με το δεύτερο συνθετικό. Για mm. να μάθω και εγώ να πάρω μαθήματα. Κομμουνισμού, δεν νομίζω ότι τα θε, θα ταραχθεί. Ούτε μια δεν έπεσε στη Σοβιετική Ένωση. Παιδί μου, νόμιζα θα πει ούτε μια τουφεκιά δεν έπεσε επιχούντα. Τρώμαξα. Για νομιά. αρχή νόμιζα δεν συννοούμαστε καθόλου ελληνικά. Έλα, τέρι μου φτιάχνει τη διάθεση. Ό,τι μπορώ. Δέτα, είμαι από την α... Αντιπάντη. Λέγομαι από την Αγία Παρασκευή. Που είμαι σε σύνταξη, δικηγορίδα. Καλή φάση. Γιατί να μείνουμε ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Άδωνη το 12 έκοψε τι εφημερίε και τι υπερορίε των γιατρών και από 1650 που περνογειό μου πήρε 700. Είναι αυτό λόγο να γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λόγο να <σχειά> μείνει σε ένα δημοκρατία. Το καταλαβαίνω. Ε, ε, ε, είναι και η Η ιδεολογία μου, αυτή και δική μου και του άντρα μου. Ποια <χιά> είναι αυτή η ιδεολογία. <χι> ε, δεν είναι του Τσίπρα αυτή η ιδεολογία. <χι> δεν πέρασε το μυαλό του Τσίπρα ότι υπάρχει ιδεολογία πίσω από αυτό. Εσύ δεν είδε ιδεολογία. Έδιωξε το γιατρό μου, πήρε στο 100. Τον έδιωξε ο άλλο. Ναι, ο άλλο να πάει στι χτύρνε, στα τσακίρια, δεν μα νοιάζει. Είναι Ποια είναι η ιδεολογία, πια. αυτό με εξητάρει εμένα τώρα. Μου λείπει εμένα το παιδί μου. Παιδί μου, παιδί μου λείπει. σου λείπει, το καταλαβαίνω. Τα μου που στην Αμερική. Του αδονέου να του μαυρίσει. Τελ... Οι άλλοι σου φέρανε το γιο σου πίσω, αυτό δεν καταλαβαίνω. Να, άκου να δει και το άλλο. Ο φίλη είναι άριστο. Μην το λέτε άρρωστο τον άνθρωπο, δεν είναι τίποτα. Απλά λίγο επιρρεπεί στο φαγητό. Δεν είναι άρρωστο. Δεν είναι άρρωστο, μην το λέτε άρρωστο. Ποιον είπα, Άριστο είπα Άκου και εγώ άκουσα λάθος Δεν ξέρω, παράλληλα σε ακούω και από το ραδιόφωνο και σε ακούω και από... Γι' αυτό γίνονται πλεξίματα Φαντάζομαι να ακούσω το φίλι άρρωστο, αντί για πάντων Ερμαντισμένο μα κοροϊδεύει. Ναι, καλά. Στην αιτία του 90 δεν ήσουν περίπου 10 χρονών. Περίπου. Εγώ. Πού ξέρει εσύ ότι ο Βοσκόπουλο ο ρήπα είχε μο... μόνο γαρδένιε, όχι γαρίφα, είχε γαρδένιε. Πήγαινε από 10 τα μπουζούκια και τώρα μα βάλει στην εκπομπή εναλλακτικά και παπαριέ. Ξεκίνησα μικρό. Δεν ξέρει, μα ναι. Α, Κακό είναι. Τότε ο τόλμη ομοσκόπηλο δεν χρώσταγε, τον είχαμε για τίμιο. Άρε, Υπήρξε εποχή που πηγαίναμε και στο σφακανάκι και δεν τρεπόμασταν. Να σου πω: Τέλος και εποχή ήταν αυτή, ε, που είχε γυρίσει ο Αντρέα με τη μνημεία του Γέρκυν. Το 95, κάπου τι ήταν αυτό. <σφυλί> Άντε, γεια σου, Αντρέα, γεια. Σου θύμισαν και σένα τώρα οι δάκρυσε. Πώ, που πο είχα δει τι βυζάραι στην Δίνη τρασεπάνω στην αγάπηλη, είχα πάει επάνω. Ε, δεν χρειαζόταν μια αυριανή αγόρα, ή θα τα βλέπει. Όχι, και να Έλα, ρε Αποστολή. Έλα, Μωρή. Έχει πάρει ο κ. Βασίλη τηλέφωνο. Τι γίνεται τόσε μέρε. Κλωνοποιήσουν, ρε παιδάκι μου, να παντάνε ιδρύματα τηλέφωνο. Τα μάτα, Τι... Μαρή, όλε. Τώρα δεν ξέρω και πού να συστήνω με να λέω αυτή την Ελβετία, αλλά δεν είμαι πια στην Ελβετία. Πού είσαι, μετακόμισε, μετανάστευσε αλλού. αλλού. Ω αδελφή τη βέβαια. Αλλά εντάξει, φοβάμαι το πολύ μου, εκεί. Τι είσαι, με. όχι, όχι, όχι, όχι άλλη. να Λοιπόν, κάνω ένα μεγάλο τεστ. Πώς θα έξω στην Αθήνα, χωρί το αυτοκίνητο και να κινούμε μόνο με τα πόδια και με το ποδήλατο. Εξατάται αν θα... έχει βάλει σέλα στο ποδήλατο ή όχι. Δεν έχει ευχαρίστηση με σέλα. Α πάλι το ίδιο αστείο θα μου κάνει. Πάλι ποδήλατο είχε στην Ελβετία. <laughs> Εγώ φταίω. Λοιπόν, Εσύ τριγυνά <laughs> με ένα ποδήλατο με κάθε ευκαιρία κάτι να ευχαριστηθεί, σε ένα σεξ στο δρόμο. <laughs> τι να κάνουμε, εμεί οι σαραντάρε έτσι κάνουμε. Καλησπέρα του Ιδικοσάρε, τι κάνουμε. <laughs> εσώσαμε το λαό από τι, από τον κομμουνισμό, από νέο, από τον τέταρτο γύρο του κομμουνιστικού κόμματος. Αλήθειες, να υποθούν αλήθεια. Τι σώσαμε το λαό, καλά τα λέει ο Πατακός, εδώ ο Κατρούγκαλος είναι ο το ακούσατε μόλις, σώσαν το λαό αλλά ξανά οι κομμουνιστές, οπότε μηδέν, φτάσαμε στο μηδέν. Ο Στυλιανός Πατακός έφυγε από τη ζωή προχθέ, 104 ετών, Ε, νούμερο 2, νούμερο 3, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ, εκεί στην Χούντα. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν υποθεί και κατά τη διάρκεια τη Χούντα και αμέσω μετά στη φυλακή και αμέσω μετά όταν τον απελευθέρωσε η κυβέρνηση Μιτσοτάκη το 1993. Η οποία, το 90 -93, η οποία η κυβέρνηση Μιτσοτάκη απελευθέρωσε τον πατακό για λόγου υγεία, αλλά κατάφερε μετά ο Πατακός να ζήσει τρει δεκαετίε μετά την υγεία, ενώ η οικογένεια Μητσοτάκη έχει κάτι θέματα με άλλους ε, έγκλειστους στον κοριδαλό που όντως πάσχουν από προβλήματα υγείας, το βλέπεις, το ξέρεις, είναι νεράκι κανονικά και βιολογικά και σωματικά και ψυχικά, παρόλα αυτά για αυτούς δεν θέτει τέτοια θέματα, αλλά η ευαισθησία της οικογένειας ήταν μόνο για τον Πατακό και για τους εγκλείστους, Που είχαν ανατρέψει το δημοκρατικό σε εισαγωγικά τη δεκαετία του 1960, πόσο δημοκρατικό να ήταν, λίγο περισσότερο από ό,τι είναι τώρα, πολίτευμα τη χώρα. Θα μείνουμε λίγο στον Πατακό, επειδή βλέπω εδώ ότι στέλνετε και κάποια μηνύματα, να θυμηθούμε τον αντισυνταγματάρχη, τον συνταγματάρχη, τον ταξίαρχο και τον συνεπή και όλα αυτά. Στυλιανό Πατακό, από τι κάποιε συνεντεύξει που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια για εκείνα τα πολύ ωραία χρόνια. Η μάνα μου όταν πήγα στην Κρήτη, δεύτερο-τρίτο μήνα με την επανάσταση μου είπε ποιος έβαλε παιδί με να του κάνεις αυτό το κακό. Γιατί δεν ακούσατε τη μάνα σας. Διότι δεν έκανα κακό. Αυτή εννοώ ότι έκανα κακό. Τι τι έκανα. Πάνω απ' όλα είναι η λογική ειδικά του Πατακού όλων αυτών των Απριλιανών από ντοκουμέντα που έχουν διασωθεί και ακούει κανείς και του Γεωργίου Παπαδόπουλου αλλά του τιλιανού Πατακού η λογική, επειδή είχε τη χαρά να ζήσει πολλά χρόνια και να δώσει πολλές συνέντευξεις, εδώ στο Γιώργο Μαλούχο είναι αυτή η συνέντευξη, ε, ε, ακούς και πραγματικά έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο σκέψης, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί, αλλά σε παγώνει στην αρχή, σε αφήνει άναυδο μετά, γελά σίγουρα, γι' αυτό και τα βάζουμε εντάσσονται στο πλαίσιο τη συγκεκριμένη. Εκπομπής. Εδώ προσωπικά γιατί η μάνα του το βίωνε όλο αυτό ότι δεν της έκανε κάποιο κακό έκανε σε κάποιες άλλες μάνες, σε πάρα πολλέ μάνες κακό είτε γιατί τι πήραν και τι πήγαν εκεί που τι πήγαν στις φυλακές και στα Ξερονίσια είτε γιατί κυνηγούσαν και έκαναν αυτά που έκαναν στα παιδιά τους αλλά για αυτές τις μάνες δεν πρόκειται ποτέ, δεν υπήρχε περίπτωση να μιλήσει ο Πατακός. Πάμε τώρα για εκείνο το πρώτο βράδυ της δικτατορία. 21 Απριλίου του 1967, όταν μάζεψαν τους ε, πολιτικούς καταρχήν στο Πικέρμι με τις μπιτζάμε που έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη. Ε, το θυμήθηκε αυτό ο Στυλιανός Πατακός τους πήραμε σε ξενοδοχείο στο Πικέρμι, αριστοκρατικά. Και πήγα και του έβλεπα και ρώταγα: Θέλετε τίποτε. Θέλουμε να παίζουμε πρέφα. Να παίζετε πρέφα. Θέλουμε κρασί. Πάρτε κρασί. Θέλετε αστακό, αστακό. χίλια δραχμέ την ημέρα το του το καθενό. Και στη Γιάρο το ίδιο εφρόντιζα. Δεν είπα βέβαια αστακό, αυτό πιάνανε, κολυμπάγανε. Μάλιστα. Ωραία σύγκριση για το ξενοδοχείο του περίφημου του Πικερμίου που είχε μαζέψει εκεί τον Γιώργιο Παπανδρέου, τον Μητσοτάκη και όλους τους άλλους ηγέτες της Δημοκρατικής Ελλάδας τότε. Κάνει μια πολύ ώρα, τους είχαν και, και κάνει μια πολύ ωραία σύγκριση και με τη Γιάρο Βεβαίω αστακό δεν είχαν, αλλά μπορούσαν να κολυμπήσουν οι άνθρωποι. Ήταν και άχρηστοι και κομμουνιστέ και άχρηστοι. Δεν ξέρω να κολυμπάνε, να ψαρεύουν, να πιάσουν ένα αστακό να φάνε, γιατί όλα τα άλλα τα είχαν. Ο αστακό του έλειπε από το καθημερινό του γεύμα. Είναι αυτό που λέμε: ότι η λογική σταματά, είτε είσαι απλό πολίτη του Ραοκάστρου ή τη Μιντιλίνη, είτε είσαι ηγέτης κινήματο επαναστατικού στην Ελλάδα του 20 αιώνα υπάρχουν κάποια κοινά στον τρόπο σκέψης και δράσης όσο και αν κάποιοι δυσφορούν γιατί βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας αλλά έτσι ακριβώς είναι δεν είναι διαφορετικά η απλή ερώτηση τι θα είχε γίνει αν ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους εκείνη τη μέρα και ρωτώ τι έκανατε η αντιστασία εκεί, ο λαός από τι 5 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα που έγινε ορκομοσία δεν βρισκόταν κάποιος να πει Να μαρίσει. Τι θα γινόταν αν βρισκόταν. Θα φεύγγαμα. Αν σηκονόταμενο άλλο συμφόναζε. Αστο εδώ πέρα. Θα φεύγαμε. Δεν θα σκοτώνατε με τα τάγκς. Μπορεί. Μπορεί, θα γινότανε Μπορεί. Όλα μαζί και θα φεύγαμε. Του κατηγορεί που δεν ξεσηκώθηκε δεν ξεσηκώθηκε ο λαό, άπλο ο λαό, Εκείνοι είχαν τα άρματα μάχη τα τάγκς, τα όπλα, Ναι θα Ωραίο η που και πριν. Πόσο καλά να και να συνομιλήσεις με λογικά επιχειρήματα γιατί αν χαθεί και αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο μετά οι μπουνιές, οι κλωτσκές, τα όπλα και τα υπόλοιπα και ένα τελευταίο πολύ ωραίο αποσπασματάκι επίσης από το Στυλιανό Πατακό Τέω, <Τεο>, τέεις, τέει, τέωμεν, τέτε, τε, τέουν Όλοι οι επαναστάτες δεν πτέουν Τένε εκείνοι που προκαλούν τι επαναστάσει. Πολύ σωστά τα λέει ο αρχηγό. Φταίνουν εκείνοι που προκαλούν τι επαναστάσει. Δεν φταίνε οι επαναστάτε. Ήταν ένα λαό ατίθαστο. Ήταν ένα λαό κομμουνιστή, που δεν ήταν, αλλά φαντάσουν να ήταν. Είχε κάποιε παραδόσει και κρατούσε και θυμότανε κάποια πράγματα. Αναμένα τα κάρβουν όπω λέμε. Αλλά αυτό και μόνο ήταν υπεραρκετό για εκείνη την εποχή ή και για μελλοντική εποχή και πολύ σύντομα άμεσα, σε ένα, δύο, πέντε, δέκα χρόνια. Όλα αυτά ήταν αιτίε για να λειτουργήσουν οι επαναστάτε. Εκεί δεν πταίουν. Φταίει ο λαός που δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Αυτά με το στυλιανό πατακό μας έχει δώσει πολλά αιχητικά, πολλά υλικά. Όσα χρόνια ήταν ελεύθερος, όντω ζωγράφιζε σε όποιε συνεντεύξεις έδινε. Λαός, μέρος δεύτερον. Λοιπόν, επίση σήμερα έλεγα στα παιδιά, ενήσου μισή τετράγωνο είναι τα τρία γράμματα που έχει τριστεί όλη η φυσική. Καμένος, και σου λέω τρία μια... γραμματά μόνο φωτίζουν. Καμένο, καμένο φυσικό. Είναι αστεία θετική κατεύθυνση, δεν τα πια μου να θεωρητική εγώ. Φυτά τα σπασκλάκια κάνετε αυτά τα στήρια μεταξύ σα και γελάτε. Ναι, δεν είτε να είναι. Έλια, humor. Φυλλερωτι... Παίζουν και ένα στίδιο με ημιτόνιο και συνημτώνιο, να λυθώ κάτω να πέσω. Φυλλερωτι... Και κάνε και λογοπέρνει με τη ρίζα του μαλλιού, με τη ρίζα τη δικά σα. Η ρίζα 314. Κανείς δεν έχει καταλάβει ρε που μου, αυτό που είχε πει ο Αλέξης ο Αριστερός, ο Κομμουνιστής κτλ. Μην μιλάτε έτσι και... παρακαλώ, και... να σεβόμαστε Εσύ. αυτούς που πιστεύουν. Ωραία, σωστό να δεις τώρα τι είχε πει. Είχε <Neptali> πει: Δεσμευόμαστε για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων. Χριστουγέννων. Yes. Και επίση δεν είχε μιλήσει για τον Ένφια. Ο άνθρωπο είχε μιλήσει για τον ενφιά. Δεν μπορεί να το κατηγορείτε, ρε παιδιά, αδίχω. Δηλαδή οι συνταξιούχοι ξαναπήραν το δώρο Χριστουγέννων. <Χριστουγένων> Πρόσεξε. Yeah. Ε, στο... uh, είναι για τα είναι από το Χριστό δεν βγαίνουν. Δε, δεν καταλαβαίνω, επειδή μνημονεύει yeah. το Χριστό κάθε τόσο. Ε, εντάξει, μου ξέφυγε, συγγνώμη, πολύ αυστηρή. Να μαζευτούμε λιγουλάκιά. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Δεν μα νοιάζει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρέ. Δεν τρέπε, βρεαλίτη, να με κρύβει. Γιατί ένα αλήτη... Πέρα από την πλάκα, εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Άστο για δε... άλλο δεν το έχω καταλάβει. Από τι επιλογέ σου νόμιζε δε... να πέσει. Μισό να μιλήσουμε σοβαρά. Ε, δεν γίνεται εγώ που έξινα τα ριάκια μου σαν μαθητή να παίρνω τα ίδια λεπτά με τον Καλαμούκι. Γιατί και ο Καλαμούκη έξινα Απλά ο Καλαμούκης ήταν πιο τυχερό. Τι να κάνουμε τώρα, Καλό ή κακό δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Από εκεί και πέρα, για να μην μιλήσουμε για τον Καλαμούκη, θα πιάσουμε για τον Καζατζίδη. Ο οποίο ήταν υπέρ του λαού. Σου έχει δώσει ο Θεό, το ξαναλέω, Σου έχει δώσει ο Θεό μια καταπληκτική φωνή. Εμένα, επιτέλου γνωρίζουμε. Ναι, μου έχει δώσει ο Θεό μια καταπληκτική φωνή. Ναι, και θα πω και Καζατζίδη επειδή το ζήτησε. Σου υπάρχει, Τι να βάλω, Το αυτό που δόθηκα να γράψει. Του τσαλί θα στο βάλω γιατί είσαι μέρα τη <σομίου> <σομίου> Απλά ο καπιταλισμό αυτή τη στιγμή έχει φύγει από το όριο. Δηλαδή οι Τη ο ελληνικό Άρα πώ είσαι υπέρ του καπιταλισμού σε ένα καπιταλισμό. Μα... να τελειώσω μια φορά και γα... να τελειώσω. Στην ηλικία σου δεν θα έχει απαιτήσει. <laughs> Ούτε προσδοκίε τέτοιου είδου. Η τελευταία προσδοκία που δικαιούσου να έχει την ηλικία σου και πια σου απαγορεύεται είναι που πείστε μου στον Τσίπρα. Εφόσον ο ελληνικό λαό πλήρωσε τι τράπεζε, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι οι τράπεζε στα χέρια του ελληνικού λαού. Περίμενε, παιδί μου, δεν είναι οι τράπεζα στα χέρια του ελληνικού λαού. Ό,τι θέλουμε τι κάνουμε. Ας. Θέλουμε τι ανακεφαλοποιούμε, <laughs> θέλουμε δεν τις, <ανακεφαλοποιούμε. laughs> τις ανακεφαλοποιούμε. Με ποιανού λεφτά ζουνε με τα δικά μα. μα είναι. Λοιπόν, ήρθε. Του Μάριου Ντράγκη είναι αυτή τη στιγμή. Άσε τι μαρικίε. Προβοκάτσε, ήρθε, τον έφερο ο στον Πάει στο διάλο, περάσανε τράπεζες Λέντε. στα χέρια μας. Λέντε. Αποφασίζουμε Λέντε. για το μέλλον τους. Έλα λέγε. Εφόσον τις έχει, πληρώσει, τις έχει χρησοπληρώσει ο ελληνικό λαός, τις ανακεφαλαιοποιεί να τις πάρει στα χέρια του και όταν έρθουν στα ίσια τους οι τράπεζες, όποιος θέλει να κάνει τον τραπεζίτη να πληρώσει και να τις ξαναπάρει πίσω. Το καλύτερο σε τραπεζίτη που μπορούν να κάνουν αυτοί είναι σε δόντι. Λέντε. Αλλιώς τα έχουν κάνει κατά το βλέπεις. Άστο, έλα φιλιά <Λέντε>. Με το λαό από τι από τον κομμουνισμό από νέο από τον ο γύρο του κομμουνιστικού κόμματος Ξέφυγε ο Κατρούγκαλος και έχουμε αυτά που έχουμε τώρα αλλά τι να κάνουμε δεν μπορεί να είναι όλα τέλεια σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε η επανάσταση στις 21ης 1967 και έχουμε και τον άλλο τον κομμουνιστή τον Βασίλη Τολεβέντη ο οποίος Ε, ε, αυτό που χαρακτηρίζει το σοβαρό πολιτικό είναι αυτά που λέει μέχρι να έρθει η ώρα να διοικήσει και να αποδειχθεί στην πράξη αλλά μέχρι να έρθει αυτή η ώρα καθόμαστε, στεκόμαστε στα όσα λέει κάποιος Πολιτικός. Έτσι λοιπόν ο Βασίλη Ολεβέντη που τον φιλοξενούν σε πολλέ συνεντεύξει, σε πολλά μέσα ενημέρωση, αφήνει υπονοούμενα. Γενικότερα μου είπανε, του είπα, κάποιο από εκεί, κάποιο από του ξένου, τα ακούμε εδώ όλα αυτά γιατί μα αρέσουν πάρα πολύ. Τελευταίο ήταν αυτό με τι δημοσκοπήσεις που κάποιο του, του είχε ζητήσει λεφτά, αλλά τελικά δεν είπε ποιο ήταν. Έτσι λοιπόν εμφανίστηκε και χθε και άρχισε πάλι να λέει χωρί να λέει. Νομώς. Και ο Σεύ, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εντάξει, τώρα. γιατί ραπείτε. Να ναι, τι να πω. Γιατί, σα προκαλώ, πω. γιατί δεν το, το λέτε. Όχι, να το πείτε. Τι να πω. Όχι, να το πείτε. Τι φοβάστε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Απλά λέω Εντάξει. ότι και... ο Σεύ, όταν πήγα να ψηφίσω την απλή αναλογική, δεν θέλω να πω όμω περισσότερα. Αλλά δεν το λέω. Και γιατί δεν μου τα λες. Δεν θέλω να πω όμω περισσότερα. Όταν πήγα να. Με... φτάσαν στο σημείο να με πάρουνε και μου λένε. Ε... Και μου είπανε ένα πράγμα που δεν θέλω να το πω. Ο αφέτη μου, ο Βροντάκης, αργωνιάζει για πάω στο γιο του, Αλλά δεν στο λέω. Ευροντάκηδε και, και φουρτουνάκηδε κάτι του είπαν από το σεβ, αλλά δεν ήθελε να το πει. Το πιέζουν εκεί οι δημοσιογράφοι, ξεκινάει να το πει, αλλά πάλι δεν το λέει. Με πολιτεύεσαι όμω με αυτόν τον περίεργο τρόπο, συγγνώμη δηλαδή. Με ποιο τρόπο? Με έναν τρόπο που λε. Μου είπε κάποιο κάπου ναι, ένα ε. σοβαρό πράγμα, ένα ναι, πράγμα πλησιά... που δεν σπότε, μου και, και μου είπαν άλλαξε. Πορεία στο θέμα τη απλή αναλογική, αν θέλει τη βοήθειά μα. Δεν ξέρω. Ε, δεν μου είπανε, δεν, δεν μπορούσα. Δε θέλω να πω. Ο αφέντη μου, ο Βροντάκη, αραβωνιάζει από αυτόν γιο του το μανούσο. Με ποια τον αραβωνιάζει. Με τη Λενιό, την κόρη του Κωνσταντο Αλλά δεν στο λέω. Ε, δεν θέλω να πω. Ναι, θέλω να πω. Μήπω ήταν από το Σεβ η Λενιό ή Κωνσταντο και πήγε και του είπε κάτι που μόλι είχε αραβωνιαστεί κάτω εκεί στην Κρήτη, αλλά δεν το έλεγε. Ο άλλος, επέμειναν λίγο οι δημοσιογράφοι, το είπε με κάποιο τρόπο, το λέει από την αρχή, αλλά τελικά δεν θέλει να μας το πει. Και να... Τελειώσουμε αυτή τη συνέντευξή μας ναι. Με μια ερώτηση Δεν λέω για απόπειρα δωροδοκία Όχι Φίλοι δεν είπατε αυτό, αυτό Επειροίζει Είναι μου, μια ευρύτατη μου, έννοια επιραιαζε. Είναι οι 3.002 μήχανοι ξέρω εγώ να, Κάποιοι και, Κύριε Λεβέντη μου να ξέρεις Κύριε Λεβέντη μου να ξέρεις Ούτε ένα ξέρω φίλο δεν θα δεις από εμάς Αν συνεχίσεις να υπηρετείς την απλή Α έτσι σας είπα Τέτοια πράγματα ναι Ναι <Σάνα> Άρα θα δει χλωρόφιλο, άμα δεν κάνει. Εννοείται. Άρα ε, ε, ε, καταλάβαμε, δεν δε, χρειάζεται. Δε, δε, ναι, εντάξει, οκ. Το, okay. το χλωρόφιλο είναι, κατά... είναι δικό σα συμπέρασμα. Όχι, άμα δεν θα δει ξερό, θα δει χλωρόφιλο. Δεν είναι ειδικό μου συμπέρασμα. Βγαίνει απ' εσύ. Επειδή είμαι σοβαρό, δεν θέλω να εκθέτω. Όχι, όχι. Γιατί πάντα είμαστε στα όρια του να εκθέτουμε ανθρώπου. Δεν επιμένω. Και δεν πρέπει. Τι λέει νιώτου Κασταντογιωργάκη, Μεγάλη πρίκα, περντικαλιέ, καρούπια, μέχρι και μετρητό. Αλλά δεν στο λέω. Έτσι λοιπόν δεν μάθαμε τι ακριβώς ήθελε να πει ο Βασίλης Λεβέντη, Αφού είπα αυτά τα λέω δεν λέω μετά εξέφρασε και ποιο ήταν το άγχος του Ο κύριος Καμένος για να προχωρήσουμε γρήγορα τη Μάλιστα. συζήτησή μας Είπε ότι είστε ευπρόσδεκτο στο κυβερνητικό σχήμα Ο κύριος αν... Καμένος έχει το άγχος mm. να φτιαχθεί μια κυβέρνηση που να αντιμετωπίσει την κρίση mm. Ενώ εγώ έχω άλλο άγχος Να σωθεί πέρα. η κυβέρνηση αν τις λείψουν οι βουλευτ Ο καθένα και τα άγχη του. Πάρα πολύ λογικό. Στέλνουν εδώ κάτι μηνύματα Δεν είπαμε όλο το νησί αγαπητέ μου, ρατσιστέ και φασίστες Δεν είπαμε όλο το νησί, ειδικά η μιλινή, με την αριστερή ιστορία που έχουν, εκεί και ένας ωραίος... καταγωγή έχω από εκεί, εκεί είναι και ένα ωραίο λαό, με πνευματώδη λαό, αρκεί να δει κανεί τα δημοτικά σχολεία σε όλα τα χωριά πως τα έχτιζαν τα πνευματικά του κέντρα, το χούμορ των ανθρώπων, το πηγαίο λαϊκό χούμορ. Πρόσφυγε δέχτηκαν, πρόσφυγε είναι αρκετοί. Είπα αυτού που όντω είναι ρατσιστέ, φασίστε και ηλίθιοι. Αν εσεί συγκαταλέγετε τον εαυτό σα, περαστικά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι όλο το νησί. Η πλειοψηφία του νησιού ευτυχώ έδειξαν και πέρυσι τι έκαναν με του πρόσφυγε, πώ του φιλοξένησαν. Οι γιαγιάδε είναι το δείγμα και οι ψαράδε εκεί τη περιοχή. Αλλά πάντα υπάρχουν λίγοι ρατσιστέ και φασίστε και ηλίθιοι, γιατί όλα αυτά πάνε μαζί και εγκληματίε την πορεία, που πάντα ε, θα υπάρχουν ακόμη και σε τέτοια νησιά. Τι έχουμε τώρα εντύθει πια αφιερωμένο σε όλους αυτούς που σκέφτονται και δεν σκέφτονται. Μουσική μίξτο του Δωράκης στίχη ο αδερφός του αλλά εδώ είναι στα γαλλικά οπότε ο καθένας ας βάλει όποια γλώσσα θέλει. Από <Τι> Mie Τραγούδι, η μουσική η στα ελληνικά, ο τίτλος στα Ελληνικά, είναι όμορφη πόλη. Τέτοιε να φτιάξουμε χωρίς φασίστες, χωρίς ρατσιστέ, με καλά μυαλά, καλά παιδιά, ανεκτικέ, χωρί να φοβούνται τίποτα απολύτω. Γεια σας το βράδυ έχουμε τη λεπτομερή Ελληνίδα 10, 10 στον Αμέσω μετά τη Μουρμούρα Έχει πάει ποτέ σε πληστηριασμό. Προχθέ σε κάτι πίνακε. Σε σπίτι δεν δε μου έχει τύχει. Τηλεοπτικέ άδειε ήθελα να τα κατάφερα, δεν με βάζανε. Εδώ και πέντε χρόνια πηγαίνουμε. Πήγα με του πρώην Σιριζέου, του δικού μου. Τους ο ξεφτίλα ο Αλέκο έχει ασχίσει και στέλνει τα ΜΑΤ τώρα για να προστατεύουν τα κοράκια. Μόνο του πάνε, δεν είναι του Σιριζέ τα ΜΑΤ. Είναι το κράτο δεξιά μέσα από τα ΜΑΤ που μπαίνουν για προβοκάτσχε. Λε. Έτσι λένε αυτή. Τι... Άμα του συζητήσει λίγο τον Καρανίκα δεν θα σπει Ο Λάμπρου. <Δελίου> Όχι. Δεν ξέρει το λαμπρού. Αυτό βγουν στο πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΕ. <Δελίου> <Δελίου> Α, δεν του κάνουν πάρε, αυτό <Δελίου> δεν του ξέρουν. <Δελίου> Πάντω, μακκία <Δελίου> κάνει που τρέχει στα σπίτια, είναι και στενάχρονο. Πήγαινε σε πληστηριασμό έργων τέχνη να βρει την υγεία σου. <Δελίου> εκεί έχει τρελό χαβαλέ. Εγώ περνούσα προχθέ από το μοναστηράκι σε ένα πληστηριασμό. Τρελό γέλιο, όλοι λυμμένα τα προβλήματα, στεραγγιά του. Τι σπήρχε και τέτοια, χαιστήκανε. 100 ευρώ τον πίνακα. 101, 102 πάρτον. Κάπω έτσι και με τηλεοπτικέ άδειε και τραβιόμαστε τώρα. Απλά εκεί είχε χαβαλέ. Στα παλιά τζίδικα μέσα. Το προτε Τι με ποια μιλάτε, σε πήρε καμιά νεολουκά πάλι. Όχι, πήρε η παλιά η Λουκά, αλλά δεν τη μιλάω, τη βαρέθηκα. Καταρχά, παρουσιάζουμε στρατιώτε πυροβολικού, ωστόσο αρχιστικά στη. Καλώ μακάσισε. Λε και δεν υπάρχουν αγιοταπέντε, δεν μπορεί να πάρει να κάνει τον τρελό. Πήγε ε... να κάνει το πουρτάκι του καμένου. Λέγε τώρα. Και έφτασε σκαμούρι, ο καμένο. Πάει από ε... εδώ και από ε... και τι φορούσε. Τι είχε τηθεί, ναύαρχο, πέραρχο. Τίποτα, ρε, μα. Μαρία Μαρία Μαρία. Τίποτα και πώ τον γνωρίσατε. Είσαι σίγουρο ότι ήταν ο καμένο. Είχε ένα κολλημένο χαμόγελο το οποίο δεν έφυγε ποτέ, το κάτω τη ξέρ <Δια> Ω, βαρετό. Τι έχει τηθεί πολιτική αεροπορία. Λοιπόν, το καλύτερο από όλα είναι ποιο όμως, ότι έρχεται Sky εκεί, χαιρετάει, η τέτοια, και καθώς, και χαιρετάει όλο το στρατόπεδο. από πίσω δεν είναι εμβατήριο. Και το εμβατήριο ποιο είναι? Ελληνοφρένεια. Ελληνοφρένεια, ρε φίλε, όλη η σκηνή εκεί είναι ελληνοφρένεια. Γιατί το έχουν δεδομένε εταιρείε ότι πρέπει οπωσδήποτε ή ο Μητσοτάκη ή ο Τσίπρα. ενώ έχουμε τόσε επιλογέ, α ας πούμε. Αποκλείεται δηλαδή ότι μπορεί ο κόσμο να ψιλομουγλαθεί και να πάει λίγο ακόμα πιο αριστερά. Απαγορεύεται. Γιατί πήγε αριστερά και θα πάει και πιο αριστερά. Ακριβώ. Επειδή πήγαιναν φασίστε αυτοί. Όχι υπερβολέ. Όσο... Αν πούμε αυτοί του φασίστε, θα πούμε του φασίστε. Να άλλο. Αυτοί, αυτοί είναι φασίστε. Παιδί μου δεν θα λόγια μετά να πούμε του χρυσαυγίτε ή του Μητσοτακαίου από εκεί γράφει. Είναι άλλη ιστορία. Mm. Ας, από αμαρτία, η που χωρίζει, Α. Από και ένα Μαρία ο Μητσοτάκι, για αυτό μα τη φωτιά και αυτό ήταν αντάρτης. αυτό είναι ίσω το... αριστερά. Εδώ συνθήκαμε. Έλα γεια. <ΣΣ> Πες τη Σιριζέα, τώρα που πήγε και γράφτηκε μέλος, όπου πήγε και γράφτηκε, αυτός που είναι γραμματέας εκεί τα παίρνει. Δεν νοιάζει. Πληρώνεται και το ζώο πηγαίνει και παραμυθιάζεται, όπως παραμυθιαζόμουν ένα χρόνια εγώ. Ατελείωτα που μας πουλήσανε οι προδότες, οι γερμανοτσολιάδες, οι προσκυνημένοι, οι γαμμένοι. Λίγες είναι οι μέρες τους, ε. θα φούν καλά. Τι πρώτες πλωτσίες θα τις φάνε από εμά, τους πρώην συντρόφους. Να σου πω μνημόνιο μέχρι το 3.000 για πάντα και ένα παράπονο. Λάρισα, το TLP δεν γίνεται σωστό να Δεν σα ακούω ποτέ. Ούτε άδεια δεν πρέπει να του δώσουν Τώρα που είμαστε και εμεί το τοπικό κανάλι θα έχουμε τέτοια προβλήματα στον Α. Γεια σου, Απόστολε. Είμαι θυμωμένη μαζί σου. Θα σου περάσει. Όλοι δεν μου περάσει. Κρέμα βαλσαμικού. Κρέμα Πα... βαλσαμικού σίκο περνάει. Ξύδι γκουρμέ όμω. Δηλαδή σου περνάνε τα νεύρα, σου μένει και μια γλυκάδα. Περίμενε τώρα, δεν είπα ότι είμαι ενευριασμένη. Θυμωμένη είμαι μαζί σου. Του θυμώ σου περνάει. Τι θε. Γιατί τρει φορέ έχω πάρει τηλέφωνο, σου λέω πάρα πολύ ωραία Δεν βγάζει τον αέρα, γιατί το <στά> και σου βγάζω παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα να σωθούν οι μαφιέ. Θεώνονται. Οι κόμενε είναι το πρόβλημα, να μη σωθούν. Άμα σε βγάλω εσένα και μου την πέφτει. Εγώ που σου μιλάω τόσο ωραία και δεν τα βγάζω στον αέρα, γιατί. Τα εξήγησα. Βρήκαμε να σε βγάλω. Μα είναι να αλλάξω ράφτι. Τι πράγμα. Τίποτα, γεια. Γεια.